τολί. Τι εσύ. Όλα καλά. Και φίλε, ακούω τον πρωθυπουργό τώρα που έδωσε στην του συνέντευξη. Και... Ε, δεν είναι νύφη το... του, είναι νύφη του. Δηλαδή, μην τα Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Νύφη. Και τον στρίμωξε. Δεν ξέρω που το πάτε, αλλά τον Καλά, μόνο τον στρίμωξε. Εδώ συναγωνίζεται το Χατζη Νικολάου. Το αγαπημένο του φαγητό που θα μα επιβεβαιώσει αν είναι αυτό που εμείς ικάζουμε, δηλαδή τα Α, yeah. παρακαλώ, δεν θα Ναι, λέω, Σκληρή όσο θα έπρεπε ουσιαστικά. Αυτό που λέει για το επικοινωνιακό το κομμάτι, ότι το χειριστήκαμε λέει πολύ ελαφριά. Γεννώντα το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Αναφέρομαι κυρίω στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε στι διάφορε θεωρίε νομοσίε, οι οποίε δυστυχώ ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μα ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίε. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Τι να έχουν καταλάβει, παιδί μου. <συρίζει> Σε λίγο θα μου <συρίζει> πεισέ ότι δεν έχουν μετανιώσει κιόλα. Σε παρακαλώ. Δεν είναι για να μετανιώσουν αυτοί, ούτε για να καταλάβουν, δεν είναι εκεί για αυτή τη δουλειά, για να Ναι, οι είναι ειτέρου, ναι. Να βγουν ελάδει, και... να πάρουν βουλευτέ αποζημιώσει όλα αυτά. Ναι, τέλο πάντων. Μια γρήγορη ιστορία. Α συγνώμη yeah. ότι είναι για το καλό του δικό μα. Α, συγνώμη, παρεξηγήσατε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, και μια γρήγορη ιστορία. Γι' αυτό πέρα που λένε για το πώ δύναμη είχε ο κόσμο και που βγαίνει και λέω με το εξαήμερο ότι αν θέλει ο ερωτόνο κλπ. Θα πω μια ιστορία που ήταν από τα τελευταία πράγματα πριν φύγω από την Ελλάδα για το εξωτερικό. Να πώ τα τελευταία α... πράγματα πριν φύγω από τη ζωή και νομίζω ότι μιλάμε υπερνάνε. Ναι, δεν πειράζει, έπε. Ομαρικό δεν θα πει αυτά Εκείνο φαντόρο είναι μια εταιρεία διαφημιστική, είχαμε παιδιά που δουλεύουν έξω στον δρόμο και εμεί μα στο γραφείο και δουλεύουμε από το γραφείο. Τέλο πάντων και ο ιδιοκτήτη τη εταιρεία, δεξιό, χριστιανό, πατριώτη από περιοριστέ πάνω, το χαραμετόριο και δεσμευθεί αυτό. Γυρνάει και λέει επειδή κάποια από τα παιδιά δεν τα πηγαίνανε καλά και χρειαζόμαστε καινούριο κόσμο. Γυρνάει και λέει, η παιδιά μη στην να χωριέστε. το Θεό η ανεργία είναι 10%. Τότε ήταν 10% με το καθόλου και να τριχάζει. Γενική στιγμή μου ήδη εμπτό. Και ήταν ε, η τελευταία εβδομάδα που δούλεψα. Έλα, καλή και εσύ Λέω, τώρα. Η ανεργία είναι 10%. Για να καταλάβει πώ βλέπουν τον κόσμο. Όλοι αυτοί που θα σκεφαστούν τον εργάτη που θα του πει ή τον όποιο εργαζόμενο, ότι ξέρει, εγώ δεν θέλω να δουλέψει, να του χτύψει λόγο. Πού είσαι τώρα, που πού έφυγε. Για... Σουηδία είμαι. Σουηδία. Σουηδία. Ναι. Στη ή στην καθαρή, ποιο κομμάτι. Στο βρώμικο, δεν είμαι στο χόλμη. Δεν είσαι εκεί που ήταν ο Γιώργάκη, στο όχι, όχι, όχι. Κρίμα. Στη Σουηδία με του Έλα, αποστολή! Έλα! Καλησπέρα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για τη θέση που πήρε η Θεού και θρησκειών και επίση για το συγγνώμη που ζήτησε για το που είπε χθε. Μπράβο του! Αν δεν ήμουν εγώ να το επισημάνω από χθε όμω που το πιάσα στον αέρα εκείνη την ώρα, τι πρόεδρε γινόταν, τέλο πάντων. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Γιαγιά από τον Μπραχάμι. Έλα, Μπραχαμόγρια. Μπραχαμόγρια, <laughs> θέλω να δώσω μια απάντηση στην κυρία Βιβή. Βιβή. Βιβή που έστειλε στο Καλαμούτσι το σημείο σημείωμα γιατί προσβλήθηκε γιατί είπε ο Χριστό Παλικάρι. Ναι, εδώ θα μπορούσα να του πει Φαντάρο α πούμε και να μην γινόταν τίποτα. Τέλο πάντων. Λοιπόν, τη στέλνω έτσι με όλη μου την αγάπη να τη πω. Ο μπαμπά που πήγε εξορία κτλ. Είχαμε μια γειτόνια. Εδώ, η Μάγδα την Ειρηνάκη, αήμνηστη, τη Εθνική Αντίσταση. Την είχαν πιάσει, παιδί μου, στην Πουμπουλίνα και δεν σου λέω το τι βασανιστήρια τη κάνανε. Παραπάλανε τα αυγά στη μασχάλη και το, αυτό το απέσιο τη ταγόνα που έπεφτε από το ταβάνι, το μαρτύριο. Τε πάντων, αφού επέζησε η γυναίκα και περάσανε τα χρόνια, την συνάντησε ο παπά τη ενορία μα και τη λέει: Πώ εσεί, μια ευσεβέστατη κυρία, μια πολύ καλή γυναίκα, δεν έρχεστε στην εκκλησία να προσκυνήσετε το. Θεό τα λοιπά και τα λοιπά. Και τι είπε η γυναίκα. Παπά μου για ποιον Θεό μου μιλάς. Σε αυτόν που πιστεύει και ο βασανιστής μου. Σε ποια εκκλησία μου λες. Εκεί που έρχεται και ο βασανιστής μου. Όχι παπά μου. Εγώ έχω τη δική μου θρησκεία. Αγαπώ όλο τον κόσμο και έχω τη δική μου Παναγιά. Μέσα μου. Εσκόπησε ο παπάς. Καμήλωσε το κεφάλι και έφυγε. Αυτά κυρία βιβή μου. Γι' αυτά. Καλημέρα, πώ το λέει. Καλημέρα, φρεντ. Λοιπόν, είμαι φανατισμένο εναντίον κομμουνιστών και αριστερή ιδεολογία. Το δηλώνω από την αρχή. Αλλά πρώτη φορά που παραδέχουμε το θύμιο, που ζητά συγγνώμη, μπράβο του, ζίνει όλα τα προηγούμενα. Γιατί, έτσι είναι. Όποιο πιστεύει κάπου, δεν έχει δικαίωμα να το αμφισβητήσει. Εγώ με του αριστερού να σου πω γιατί έχω. Γιατί είναι υποκριτέ, λένε ψέμα, δεν ζουν εκείνο που. Είστε αντικομουνιστή. Ναι, ναι, ναι. Γιατί, με ποιου είστε με του ακροδεξιού. Να σου πω όχι. Με του δεξιού <laughs> που λένε ότι είναι δεξί αλλά είναι ακροδεξί, με ποιου. Όχι, α σε ρωτήσω όπω ένα. Πασόκο, τι είστε. Εγώ είμαι ένα άνθρωπο νοικοκύρη που δεν θέλουν να μου πειράξει κανένα την περιουσία. Νοικοκυρέο. Πειράξει... Το πιασα. <laughs> Χειρότερη μορφή. <laughs> Χρόνια που σα ακούω, αλλά τέλο πάντων. καλά, <σχειρόνια> χάρηκα. <σχειρόνια> Πάντω <σχειρόνια> αυτό να καταλάβετε. Επειδή <σχειρόνια> είστε <σχειρόνια> <αντικομουνιστής>, <σχειρόνια> να καταλάβετε ότι κάποιοι σε αυτόν τον τόπο, όχι νοικοκυρέοι, κάποιοι έχουν και κάκαλα. <σχειρόνια> και άμα κάνουν λάθο, το παραδέχονται. Ένα λεπτό. Αυτό, μπράβο του. Αλλά τα κάκαλα πάντα ήταν στη μία πλευρά τη ιστορία. Στην άλλη πλευρά τη ιστορία ήταν οι κουκούλε. Σε λίγο, σε... Οι να... ρουφιανιέ, οι χαβιαδισμοί, αυτά όλα. Αυτό, τα <συνήθεια> ξέρετε. Γιατί εγώ ρωτάω κάποιον τι πιστεύει εσύ, φίλε μου, στην αριστερά, δεν μου απαντάει. Ενώ εγώ, ω δεξιό, α το πούμε, πιστεύω στην περιουσία μου, μου, στην οικογένειά μου και στο Θεό. Εγώ, το Θεό, θα πω ότι θυμίζω ότι άλλοι πιστεύουν στο Θεό. Θέλω να μου πει, Ποιο έφτιαξε την πανίδα για τη χλωρίδα. Να το, Τα βλέπει. Ε? Ε? ε, ο Θεό, ποιο άλλο. Ντά. Όχι, Κάποιοι τον είπαν Θεό, <συνήθεια> Κάποιοι τον εφήνει. <συνήθεια> ε, τάξη Όχι, κάτι υπάρχει. <συνήθεια> ο Στίμιον δεν πιστεύει ο Το λένε τη στη φλοϊόντα για την πανίδα, τώρα είστε με μυαλά σα. Να σου πάρω την περιουσία όλοι, να σε βάλω φυλακή, να σε κρεμάσω, να σε καλέσω, να σε πατήσω στο πόδι. Και αν δεν πετύχει ο κομμουνισμό στην Ελλάδα, θα χαιρετίσει η Ελλάδα, έφυγε και όλα. Τέλο πάντων, ποιοι ήταν οι πρωτόπλαστη. Οι ο Αδάμ και. Πρέπει τώρα, τι με πα στην Εύα. Έπει στην τέτοια ο, Ανέβα που λέμε. Λοιπόν, έλα, γεια. Καλά, για, δεν θα συμφέρει. Μόλι λέω κάτι δεν θα συμφέρει, λέω το φτάσαμε για τη Λωρίδα και την Πανίδα, σε λίγο φτάσουμε στο βελόπλο και τι επιστολέ. Α αυτό. Νιώθω βέβαιο και μόνο που το κρατάω στα χέρια μου να έχω τι επιστολέ του Ισου ο μοναδικο άνθροπο Εμένα θέλω να μου πεις. ένα πράγμα. Ο Θήμιο έχει αυτοκίνητο δικό του, έχει περιουσία δική του. Δεν δικαιούμαι εγώ να την έχω μαζί με αυτόν. Αυτό είναι αυτό απόξευ. Ο κομμουνισμός δεν όχι. Μα δεν έχουμε κομμουνισμό τώρα όμως Όχι. Να τώρα δεν έχουμε κομμουνισμό έχουμε καπιταλισμό. Εδώ. Ναι. Εδώ είναι γρνήσει κομμουνισμό. Δεν υπάρχει καπιταλισμό, υπάρχει καπιταλισμό και δημοκρατία. Αυτό είναι καπιταλισμός. Καπιταλισμός. Έλα, άντε, να έρθει ο μυσιμο. Έλα. Αν δεν έφει ο καπιταλισμό παιδί που να δούμε τα καλά. Οκαπιταλισμό είναι το καλύτερο πολύθεμα γιατί να εφαρμόσουν γνώμη. Είναι πολύ δεδομα τώρα. Έχει καπιτάλια. Έχει μια κόδα στον χωριό και καπιταλιστή. Έχει ένα αμάξι εκαταλιστή. Αυτό σημαίνει καπιταλισμό. Και... Και... Τώρα με το κομμουνισμό που τα μοιραζόμαστε όλα και έχει παραπάνει. Τέλο πάντων. Λοιπόν, χάρη καρτελο. Γι' αυτό λέω. Τελοπόνται και σέ μαζί. Δεν υπάρχει παιδιά. Όταν διαλύουν, εγώ δεν είμαι με Να κάνω μια ερώτηση, εμβόλιο κάνατε όχι. για τον COVID. Όχι, τίποτα. Περίεργο όχι. μου φαίνεται. Όχι, σου είπα. Ζορκάλη, το γνώμη μου είμαι. Πάω θάρασα το χειμώνα. Ταυτότητα καινούρια βγάλατε. Όχι ακόμα. Αυτές οι μικρές τα βγάλετε. Κοίταξε εδώ. Αν έχει κάτι πονηρό, έτσι θα την βγάλω, αλλά δεν μου και κάτι. Τώρα δεν ξέρουν. Μόνο δεν ξέρουν. Και το σώμα το για μου το ξέρουν, τώρα Ναι. Ά, για το γάμο των ομόφυλων τη το... γνώμη έχετε, τον Το oh, oh, oh, oh, oh, oh. Είδες... παζηώνε, το θα... θα... θα... δεν ήταν και μεγάλη. Απόστασε αλλά ναι, εντάξει. Έκπληξη <laughs> δεν έχουμε. Λοιπόν, αν δεν θα υπάρχει άνθρωπο. Μακάρι λοιπόν. Δεν Αυτό θα... είναι Λοιπόν, να είστε Θα ο Λοιπόν, γεια σου! Είσαι πρέπει, Γεια χαρά! <σουσίλια> <σουσίλια> <σουσίλια> <σουσίλια> Έτσι, μπράβο, γεια σου! Γεια σου γεια αγαπητέ, γεια. Έλα Πωσόλου, τι κάνεις! Καλά εσύ! Καλά, είμαι ο Γιος Πάμπο! Γεια σου, ο να... Θα σε λέω, ο Μπαμπογιού, You, you. Yeah, λοιπόν, ήθελα να πω ότι αυτό το πεντάλεπτο του θύμιου που μίλησε για το λάθο του το χθεσινό κλπ. θα έκανε πολύ περήφανη την μπάμπο, όπω και εμένα. Πρόσεξε, είμαι άθρισκο. Δεν είμαι άθεο. Αλλά το να αναγνωρίζει κάτι το οποίο δεν συνάδει με το πνεύμα σου και με την ηθική σου, νομίζω ότι είναι ειλικρινά πάρα πολύ μεγάλο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Πώ νιώθει που βρίσκεσαι στη γη τη Ευαγγελία. Τη Ευαγγελία είμαι εγώ, όχι τη Ευαγγελία. Ευαγγελία, μια φίλη, Ευαγγελιώ. Μπράβο, μπράβο, Ευαγγελίτσα, τη φίλη μα. Ναι, ναι, ναι. Για όσου Πολύ. φίλοι σου λέει από τη Financial algebra, σου οι δημοσιογράφοι. ότι βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση τη Ευρώπη στου μισθού. Πριν από μας είναι η Βουλγαρία, το ξέρει. Financial Times, μαλακή, στα ψέματα. Ε, δεν θέλει τώρα, έλα θέλει να πάνε κοντά θέλει να να πάει Ναι εκεί μπροστά που είναι ένας γκρεμό, εκεί θέλει να την πάει Άπαρα μπρο και πίσω ρέμα και πίσω ρέμος άστο χειρότερο είναι Έλα με το ρέμο, καλό παιδί. Μακάρι έχει. να είχε ρέμα. Άντραβο. Και σε σχέση, λένε το 2007, η μισθοί λένε 30% χαμηλότεροι. Πώ το βλέπει αυτό, Φτάνουμε στον κομμουνισμό σιγά-σιγά. Μα αφαιρείτε τα ραπτοσυγραμμάτια από το χέρι. Ναι. Για να μην έχουμε την πρόκληση στο χέρι και δεν μπορούμε και τέτοια. Ε, μην ευρωπαίη... έχει στο μυαλό σου ότι έχω λεφτά, άρα να ψωνίσω να κάνω. Στο αφαιρεί. Τσαπ, κομμουνισμός έρχεται. Λεφτά υπάρχουν, ρε, από εκεί ξεκινήσαμε. Αυτό. Αλλά πού είσαι, τι είναι Ευρωπαίοι χωρί ευρώ. Τα που τα πανάκια μα. Α, όχι, ποια λέξη μένε όταν βγάλεις το ευρώ από ευρωπαίους Δεν θέλω να σκεφτώ το π**ος, σαν εικόνα δεν θέλω Ναι. Oh, αυτό κι αν είναι, φίλε μου. Ανέλπιστο! <laughs> ανέλπιστο. <laughs> αυτό κι αν είναι ανέλπιστο, πραγματικά. Λοιπόν, θέλουμε λαϊκή απέτηση τον Μαρκώνη να μα εξηγήσει τον κίτρινο ουρανό τη Αθήνα χθε. Γιατί ο Πετράκο κάτι λέει, αλλά δεν λέει τελικά. Σωστό, σωστό. Γιατί αν δεν ξέρει ο Μαρκώνη, ποιο θα ξέρει. Ενώ ο Μαρκώνη σίγουρα Ay, έχει. Nice. Και δεν ξέρω, yeah. μην έχει τίποτα μηνύματα, τίποτα χειρόγραφα από του εξωγήνου. Γιατί ο άλλο έχει από τον Ισού. Νιώθω βέβαιο και μόνο που το κρατάω στα χέρια μου να έχω τι επιστολέ του Ισού. Ο μοναδικό άνθρωπο στον κόσμο. Κοίτα, πέρα από την πλάκα τις προάλλε και σε ψάχνω να σταματήσει το δεκαέμερο, ανέφερε ένα κανάλι στο YouTube του Αστρόνιο, ο οποίο κατά τα άλλα είναι σοβαρότατο άνθρωπο και κλαϊκεύει. Βέβαια, με επιστημονικέ ανακαλύψει στην από Νάτο, πριν τα έλεγε το Google, τώρα <σφυλίες> τα λέει το YouTube. <σφυλίες> Μ' αρέσει, πάμε. Αλλά απορώ τι σχέση έχει ο Μαρκών με τον Αστρόνιο, δηλαδή δεν υπάρχει σύνδεση. Κι <σφυλίες> έλα, καημένη, τι <σφυλίες> σύνδεση ψάχνει τώρα. Η Ελένη Λουκά είμαι! Και τι να κάνω εγώ τώρα? Του πω! Τη μέρα θα πω! Ζήτω 21η Απριλίου του 1969! Αλλήμωνο, δεν ξέραμε ότι είσαι ο Χουρτοκατακάθη, τώρα που το μάθαμε! Είμαι υπέρ του Γεώργιου... Ζήτω Γεώργιου Παπαδόπουλου! Του, του, του μάκη του Γορύδη, το! Είμαι υπέρ του Γεώργιου Παπαδόπουλου! Ήτανε αυτό... Περίεργο! Ήταν να δεις, ποιο να το περίμενε αυτήν την εξέλιξη Αν Γιατί είναι, αυτή είναι επανάσταση Δεν υπήρχε χούντα τότε Τι υπήρχε, α επανάσταση ναι Χούντα, φασισμό! Ε, τώρα μια τέτοια επανάσταση να έρθει, τέλο πάντων. Σήμερα αυτά που λέω είναι αλήθεια. Σήμερα υπάρχει χούντα! Το ξέρω, Φα... το ξέρω. Τότε ζήσαμε την επανάσταση και την αφήσαμε μέσα από τα χέρια μας να χαθεί, να σβήσει. Άσε με τώρα. Το 1940. Σήμερα τα έχουμε αυτά. Το φασισμό και το ναζισμό του 1940. Τότε υπήρχε δημοκρατία. Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν με τα παράσιν... παράθυρα. Παράθυρα ανοιχτά, Το ξέρω αυτό που παραμείθανε. Ωε, πες και για του δρόμου, για τους δρόμους δεν λε. Είχαμε ασφάλεια, ούτε. Και άσφαλτο, και ασφαλτό, mm -hmm. Πε τα κι αυτά. Πολύ ωραία, καμία Εντάξει, Εκτό και αν στον ένα παλιοκουμούνι. Άμα είσαι ένα παλιοκουμούνι, κακό του κεφαλιού. Τι να κάνουμε τώρα. Οχ, oh, ενώ τα άλλα με χαροποίησαν. Γιατί έκανε την επανάσταση 21η Απριλίου. Την έκανε για να μα σώσει από τον κομμουνισμό, από του κομμουνιστέ. Να το. Ε. Γι' αυτό σου λέω: Άμα είσαι ένα κακό του κεφαλιού σου. Τι να σε κάνω τώρα, θες και ελευθερία και ασφάλεια, Λοιπόν. Πάρουν την Ελλάδα. Εγώ είμαι κομμούνι. Ο Γεώργιο Παπαδόπουλο, ο πατριώτη αυτό, αιωνία του ήρθε. πατριώτη, με, με μια σημαία, Να. Πατριώτη Και χριστιανός, πολύ χριστιανός Πολύ, πολύ Του έχουν ρίξει χριστιανικές ευχές πάρα πολύ έκτοτε ε, Λοιπόν, έλα γεια